μια χώρα η οποία πέρασε αυτά που πέρασε. Σε τουριστικούς προορισμούς οι οποίοι βρέθηκαν στο επίκεντρο πολύ πολύ αρνητικής σε διεθνέ μαλιστα επιπέδο. Ε, αυτό το οποίο αυτό το οποίος φέτος έχει ε, αποτυπωθεί σαν ροη στα span μα, ε, πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και με, με και θα το πω και αυτό γιατί θέλω να είναι ξεκάθαρο σε όλους ε, του κατοίκου των νησιών που είτε άμεσα είτε έμεσα ζουν από τον τουρισμό. Δεν είναι ότι το, το εισόδημα συνολικά στον τόπο μας επηρεάζεται από την εξέλιξη και την πορεία του τουρισμού. Mm -hmm. Θέλω να πω το εξή. Το ότι, το ότι κάποιο γίνεται και λέει ότι έγινε αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθεί να το καρποθεί και προσπαθεί. Ναι. γιατί νομίζω ότι αυτό το, το οποίο περισσότερο συμβαίνει τώρα είναι το, ότι αν είναι επιτυχία ποιος θα την καρποθεί την επιτυχία αυτή Α, έχουμε και τέτοια και γιατί, θέματα έβευε, νομίζω, ότι, νομίζω ότι περισσότερο στο ψυχολογικό χαρόμαστε πάλι εδώ πέρα σε ψυχολογικά θέματα Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά γιατί δεν ενδιαφέρουνε το κόσμο το αν είναι επιτυχία του Α, του Β, του Γ, του Δ, του Ε, του οποιοδήποτε. Περισσότερο ή λιγότερο. Που προφανώ δεν μπορεί να είναι επιτυχία ενό ανθρώπου ή ενό φορέα μόνο. Mm -hmm. Αλίγο. Ε, δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Την κοινωνία την ενδιαφέρει να υπάρχουν θέσει εργασία, να υπάρχει εισόδημα. Και ένα τόπο να, να, να προοδεύει. Λέω λοιπόν ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η υπερφορολόγηση στον τουρισμό όπω και σε όλου του κλάδου τη οικονομία μα. Είναι γεγονό. Mm -hmm. Είναι απολύτω πραγματική. Η υπερφορολόγηση οδηγεί σε πολύ άσχημα οικονομικά αποτελέσματα. Λοιπόν, και διαμορφώνει ένα περιβάλλον το οποίο είναι εχθρικό σε ό,τι αφορά την οικονομία. Αυτό είναι ένα θέμα. Όμω αυτό δεν φταίνει οι πελάτε μα. Γιατί εκεί θέλω να κατάληξω. Mm -hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι στον τουρισμό αυτό το οποίο έχει γίνει φέτο μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και επιτέλου πρέπει να είναι και χαμογελαστή και περήφανη και χαμογελαστή και περήφανη όλοι του εταιριώτε μα. Γιατί αυτή οι ευλογημένοι τόποι, τα νησάκια μας, δόξα το Θεώ να λέμε, ακόμα κρατάνε ελκυστικότητα, ακόμα κρατάνε ανθρώπους που του τα έχουν μέσα στην καρδιά τους και θέλουν να ταξιδέψουν να έρθουν εδώ, παρότι παρόλα όσα μπορεί να προβληθούν με έναν πάρα πολύ αρνητικό τρόπο.